Η Ρόδος συμμετείχε σε τρεις πολύ μεγάλες εκθέσεις στην Salon de Vacances η οποία έγινε στις Βρυξέλλες η έκθεση του Μιλάνου και η έκθεση στο Ισραήλ στο Τελαβίρ Η διάθεση τουρισμού του Δήμου ρόδο συμμετείχε και στι τρεις εκθέσεις θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη συμμετοχή στι συγκεκριμένες αγορές τόσο του Βελγίου, όσο της Ιταλία όσο και του Ισραήλ διότι εκεί πάρα πολύ... Ε, ε, ε, Τουρίστε παρακολουθούν την πώ πάει η τουριστική κίνηση, αλλά κυρίω είναι οι τουροπερέτου με του οποίου συζητάμε. Θα ήθελα να επισημάνω ότι ήταν πολύ σημαντικό το ταξίδι στο Ισραήλ, διότι παράλληλα με την έκθεση, η οποία είναι μια από τι πιο σημαντικέ οι οποίε πραγματοποιούνται εκεί, πραγματοποίησε ο ΕΟΤ μια πολύ μεγάλη συνάντηση με B2B, business to business, όπου είχαν προσκληθεί του ροπερέιτορ από το Ισραήλ και τουριστή παράγοντε, για να έχουν μια κατηδίαν επαφή με του εκπροσώπους των ελληνικών α, τουριστικών γραφείων, αλλά κυρίω να έχουν και μια επαφή με του εκπροσώπους των 13 περιφερειών. Οι 13 περιφέρειε σε όλε τι χώρε κάναν παρουσίαση περιοχή και είχαμε την ιδιαίτερη τιμή, εμεί σαν Ρόδος να συμμετέχουμε στην παρουσίαση τη περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου όπου αφού παρουσιάστηκε το κομμάτι των νησιών, των υποδομών σε τουριστικές κλίνες, μαρίνες, αεροδρόμια στην περιοχή του Νοτιού Αιγαίου είχα την τιμή και τη χαρά να εκπροσωπήσω την περιοχή μας μιλώντας για, την, για τα εβραϊκά μνημεία τα οποία υπάρχουν στη Ρόδο και είναι μια στόχευση την οποία κάνουμε στο Δήμο του Ρόδου για προσέλκυση Ισραηλινών τουριστών διότι η Ρόδος αποτελεί μια περιοχή όπως τόνισα που όχι μόνο έχει τη συναγωγή, το μουσείο, την Εβραϊκή Συνοικία, αλλά είναι και ένας τόπος στον οποίο ε, έχει ιστορική σημασία για το σύγχρονο κράτος του Ισραήλ, αφού εδώ πέρα γίνανε μεγάλες συναντήσεις την 49 1948 1948-1949 με αφορμή τη λήξη του Αραβο-Ισραηλινού πολέμου και μάλιστα εδώ πέρα στην περιοχή μας, στο ξενοδοχείο το Ρόδωνε, που υπογραφήκανε οι τελικές ανακοχές.